Κι ας ψάλλουμε τον ύμνο με τον αριθμό τρία. Την τυμήν και λατρίαν στον πλάστη hai ho hai bholi Donathe štofero. Vasto oxs hain ko <speaking> kon <in the language> menon aan die wie roski si spre umraj Hey stop it from the Πατέρα ουράνιες, σε πλησιάζουμε στο όνομα του Χριστού. Ευχαριστούμε για την αιώνια αγάπη Σου. Αν και αμαρτήσαμε, αν και παραβήκαμε τους νόμους Σου, αν και απομακρυνθήκαμε από κοντά Σου, δεν μας εγκατέλειψες, μας αναζήτησες, κίνησες γη και ουρανό για να μπορέσουμε να επανέλθουμε κοντά Σου. Έστειλες τον ιών Σου, τον Μονογενή, τον Ιησού Χριστό τον Κύριο, να θυσιαστεί για μας το Σταυρό. Ευχαριστούμε για την σωτηρία μας Ευχαριστούμε για την υιοθεσία μας Τώρα μπορούμε χάρη στο έργο του Σταυρού Να σε προσφωνούμε Πατέρα Ουράνιε Πατέρα Στα χέρια σου τα τριφερά, Τα κρατεά Έχουμε αποθέσει την έφθραστη ύπαρξή μας Τα όνειρά μας Το άγνωστο μέλλον Ευχαριστούμε για την διαβεβαίωση του λόγου σου Ότι Συ μέλη περί ημών Συ οδηγείς τη ζωή μας. Συ προνοείς για μας. Στρεφόμαστε στο παρελθόν και θυμόμαστε τις επεμβάσεις σου. Τις ευεργεσίες σου. Τα ελέη σου. Και αναφωνούμε μαζί με τον προφήτη Εύεν Έζερ. Μέχρι τώρα μας βοήθησες. Σε ευχαριστούμε γιατί θα σταθεί το πλευρό μας. Βοηθός μας. Φίλος. Προστάτης. Υπερασπιστής. Δε θα μας αφήσεις Δε θα μας εγκαταλείψεις ποτέ, ποτέ, ποτέ Πατέρα σε ευχαριστούμε για τις υποσχέσεις σου Σε ευχαριστούμε για τον αιώνιο λόγο σου Που είναι ο βράχος μας σε αυτό το πέλαγος της αβεβαιότητας που μας περιζώνει Ευχαριστούμε για το Άγιο Πνεύμα κατοίκησε μέσα στην καρδιά μας Παρακαλούμε θερμά αυτό το πρωινό Ο Θείος Παράκλητος να σταθεί ο διδάσκαλος μας να διανήξει τα μάτια μας τα πνευματικά και να μας αποκαλύψει τις αιώνιες αδίθειες Πατέρα ουράνια να τα προβλήματα μας τις δυσκολίες μας, τις δοκιμασίες μας τους φόβους, τις αγωνίες παρηγόρησε καρδιές αναπτέρωσε το φρόνημά μας, ενθάρρεινέ μας την πορεία μας ενδυνάμωσέ μας τους αγώνες μας Πατέρα ουράνια παρακαλούμε θερμά να θυμηθείς παρόμοια συναθροίσεις σε όλη την πατρίδα μας, σε όλο το πρόσωπο της γης, ο λόγος σου να κυριχθεί με δύναμη Αγίου Πνεύματος, να ευαγγελιστεί ολόκληρη γη και τάχυνε τον ερχομό του Ιησού Χριστού. Εν το ονόματι εκείνου προσευχόμαστε. Αμήν. Είναι ιδιαίτερη χαρά μας αυτό το πρωί, γιατί έχουμε κοντά μας τον πολύ αγαπητό μας αδελφό Δημοσθένη Κατσάρκα, Και την πολύ αγαπητή σύζυγό του αδελφή Ευνίκη Δεν είναι μόνο αδελφοί μας εν Χριστώ Είναι και φίλοι μας Μας συνδέουν πολύ στενή και θερμή δεσμή Είναι ευλογημένοι εργάτες του Θεού Που Κύριος τους χρησιμοποιεί Στο έργο της κλινικής Άγιος Λουκάς Στο έργο της Εκκλησίας της Θεσσαλονίκη, Σε έργα φιλανθρωπίας και υπηρεσίας Ευχόμαστε ο Θεός να επιδαψιλεύει πλούσια την ευλογία επάνω τους Αδελφέ δημοσταίνοι παρακαλούμε θερμά Να διαβιβάζετε τους χαιρετισμούς μας στην Αδελφή Εκκλησία της Θεσσαλονίκης Σας καλωσορίζω εγκάρτια Και εύχομαι ο Κύριος να σα χαριτώσει, να σα ευλογήσει, να σας χρησιμοποιεί πάντοτε για τη δική Του τη δόξα. Αμήν. Παρακαλώ. Έλα το Θεό. η γυναίκα μου και εγώ, με πολύ χαρά και πολύ συγκίνηση, ρούμε την παράδοση που έχει διβιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και που μας θέλει εδώ σε αυτή την εκκλησία την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου. Ξέρετε η Εκκλησία σας έχει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα που εσείς που είστε μέσα δεν το προσέχετε αλλά όποιος έρθει απ' έξω αμέσως το νιώθει. Έχει πολλούς και πολλές καλούς αδελφούς και καλές αδελφές με αγάπη, με ανοιχτή καρδιά, με χαμόγελο Χριστού και μόλις μπεις εδώ μέσα αμέσως το αισθάνεσαι εσύ που έρχεσαι Εσείς το έχετε συνηθίσει. Ένας επισκέπτης σαν και εμένα πραγματικά το απολαμβάνει. Και ευχαριστώ τον Θεό για κάθε ένα και για κάθε μια από εσάς. Η Εκκλησία μας εδώ της Αθήνας είναι ένα σημαντικότατο κέντρο που επί πολλές δεκαετίες έχει δώσει τη μαρτυρία του Ευαγγελίου σε αυτήν την πολύ μεγάλη πόλη της Αθήνας. Και ξέρετε σήμερα ζούμε σε μια εποχή Που είναι δύσκολη. Που είναι ταραγμένη. Υπάρχει μια βεβαιότητα παγκόσμια. Και ειδικότερα στο δικό μας τόπο. Και η Εκκλησία του Χριστού έχει να επιτελέσει ένα σημαντικότατο στόχο και προορισμό. Πρέπει λοιπόν να είναι σε επιφυλακή. Πρέπει να είναι έτοιμη. Και όλοι εμείς ευχαριστούμε τον Θεό για την Εκκλησία μας εδώ στην Αθήνα. Και για όλους εσάς. Θέλω να ευχαριστήσω τον αδελφό Γιάννη Κρεμίδα. Για το θερμό καλωσόρισμα, βέβαια, κοιτάξτε, ο Γιάννης είναι πολύ φίλος μου και όταν μιλάει για μένα, λέει και κάτι παραπάνω. <Συκλή> Ευχαριστώ θερμότατα και για την πρόσκληση να είμαι εδώ σήμερα μαζί σας. Θα ήθελα να σα καλέσω, αδελφοί, να διαβάσουμε από το Λόγο του Θεού τον Ψαλμό, τον Ψαλμό 19, γιώτα φύτα. Και να προσέξουμε αυτά που λέει ο Ψαλμωδός. Ψαλμός Ιωταθήτα, δέκα εννέα. Οι ουρανοί διηγούνται την δόξαν του Θεού και το στερέωμα αναγγέλει το έργο των χειρών αυτού. Η ημέρα προς την ημέρα λαλή λόγων και η νύξ προς την νύκτα αναγγελή γνώσην. Δεν είναι λαλιά ουδε λόγος Τον οποίον η φωνή δεν ακούεται Ισπάσαν την γιν Εξήλθεν ο αυτών Και ως τον περάτον Της οικουμένης η αυτών Εν αυτής έθεσες κοινήν Δια τον ήλιον Και ούτος εξέρχεται ως δυμφίος Εκ του θαλάμου αυτού Αγάλεται ως ο ανδρείος Εις το να τρέξει το στάδιον του η αυτού και το κατάντημα αυτού έως άκρου αυτού, και δεν κρύπτεται ουδέν από της θερμότητος αυτού. Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφων ψυχήν. Η μαρτυρία του Κυρίου πιστή, σοφίζουσα τον απλούν. Τα διατάγματα του Κυρίου εφέα, εφρένοντα καρδίαν. Η εντολή του Κυρίου λαμπρά, φωτίζουσα οφθαλμούς. Ο φόβος του Κυρίου καθαρός, διαμένον εις τον αιώνα, εκρίσης του Κυρίου αληθινέ, δίκαι εν ταυτό, πλέον επιθυμητέ παρά το χρυσίον, μάλιστα παραπλήθος καθαρού χρυσίου και γλυκύτερε υπερ το μέλι και τους σταλαγμούς της κυρίθρας. Ο δούλος σου μάλιστα νουφετείται δι' αυτόν, εις την τήρησήν αυτών οι ανταμοιβείς, Είναι μεγάλη. Τι συναισθάνεται τα εαυτού αμαρτήματα. Καθαρισόν με από τον κρυφίον αμαρτημάτων. Και έτη προφύλαξον τον δούλον σου από υπερηφανιόν. Ας μη με κυριεύσωση. Τότε θέλω είστε τέλειος. Και θέλω καθαριστεί από μεγάλης παρανομίας. Ας είναι βάρεστα τα λόγια του στοματός μου. Και η μελέτη της καρδίας μου ενώπιον σου. Κύριε, φρούριον μου και νητρωτά μου. Με αυτές τις σκέψεις αδελφοί, στις καρδιές μας, να ψάλλουμε τώρα τον ύμνο που έχει ρυθμό 67 στα υμνολογιά μας. Ω Κύριε μου, πόσο σε θαυμάζω και εξτατικώς τα έργα σου κοιτώ. Βλέπω το φως, τον ήλιο και τα στέρια που σ' εσκόρπισε στον ουρανό. 67. Το βιβλικό αναγνώσμα μας αδελφοί σήμερα το πρωί είναι από το βιβλίο των πράξεων των Αποστόλων από το δεύτερο κεφάλαιο και από το εδάφιο 37 Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο β, εδάφιο 37 Είναι η κατάληξη των γεγονότων που σημειώθηκαν την ημέρα της Πεντηκοστής Αφού δε ήκουσαν ταύτα, ήλθεν εις κατάνοιξην η καρδία αυτών και είπων προς τον Πέτρον και τους λοιπούς Αποστόλους, «Τι πρέπει να κάμωμεν, άνδρες αδελφοί». Και ο Πέτρος είπε προς αυτούς, «Μετανοήσατε και ας βαπτιστεί έκαστος ημών εις το όνομα του Ιησού Χριστού εις άφεσιν αμαρτιών και θέλετε λάβει την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος διότι προς εσάς είναι η επαγγελία και προς τα τέκνα σας και προς πάντως τους εις μακράν όσους αν προσκαλέσει Κύριος ο Θεός ημών και με άλλους πολλούς λόγους διεμαρτύρετο και προέτρεπε λέγον σώθητε από τις διεστραμένεις ταύτης γενεάς εκείνοι λοιπόν αυτού ευαπτίστησαν και προσετέθησαν εν εκείνη τη ημέρα έως τρεις χιλιάδες ψυχέ και εν έμενων εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του Άρτου και εν τις προσευχές κατέλαβε πάσαν ψυχήν φόβος και πολλά τεράστια και σημεία ε, ε, γίνοντο διά των Αποστόλων, και πάντες οι πιστεύοντες εις ανομού, και είχον τα πάντα κοινά, και τα κτήματα, και τα υπάρχοντα αυτών επόλουν, και διεμήραζον αυτά εις πάντας, είχε χρίαν. και το ιερό, και άρτον μετελάμβανον την τροφή να αναγαλιάσει και απλότητη καρδίας, δοξολογούντες τον Θεόν και ευρίσκοντες χάριν ενώπιον όλου του λαού. Ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την Εκκλησία τους σωζωμένους. Ας δίνει το πνεύμα του Θεού το Άγιο, που σήμερα το πρωί την ιστορία του Λόγου Θα την ερμηνεύσει στη σκέψη μας, θα την εντυπώσει στην καρδιά μας και θα την εφαρμόσει πρακτικά στη ζωή και το καθημερινό περπάτημά μας για τη δόξα του Χριστού. Να ψάλλουμε το ύμνο που έχει ρυθμό 219. «Γλυκύτερον ο Ιησού όνομα δεν υπάρχει, γλυκύτερον εκτός του Σου ουδής πιστός σου έχει». 219. Διαβάζω, αδελφή, ακόμη μια φορά τα εδάφια 42 και 47 του σημερινού κειμένου μας. Και εν έμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και εν τη κοινωνία και εν τη κλάση του Άρτου και εν τες προσευχές. Ο δε Κύριος προσέθεται τους σωζωμένους. Όπως είμαστε καθισμένοι να σκύψουμε τα κεφάλια μας στη παρουσία του Κυρίου. Πατέρα μας ουράνιε μέσα από τις καρδιές μας σε ευγνωμονούμε για το λόγο το δικό σου. Την ώρα αυτή σε ευχαριστούμε για την παρουσία σου αναμεσά μας. Παρακαλούμε Κύριε δεόμαστε Έλα την ώρα αυτή εσύ ανάμεσά μας και με τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος του Θείου Παρακλήτου άνοιξε τα φτιά μας για να ακούσουμε τη φωνή Σου. Άνοιξε τα μάτια μας για να δούμε το μεγαλείο Σου. Άνοιξε τις καρδιές μας για να δεχθούμε εκείνο που θέλεις να μας δώσεις. Παρακαλούμε και προσευχόμαστε στο όνομα του Χριστού. Αμήν. Αμήν. Διερωτώμε με αδελφοί, τι ορισμό θα δίναμε αν κάποιος μας ζητούσε να πούμε τι είναι επιτέλους η Εκκλησία του Χριστού. Βλέπετε πάντοτε αλλά ειδικά στις μέρες τις δικές μας Είναι πολλά τα ανθρώπινα συγκροτήματα που διεκδικούν για τον εαυτό τους αυτόν τον τίτλο Εδώ, πιο εκεί, παρακάτω Εκκλησία, Εκκλησία του Χριστού Ναι αλλά ποιος είναι ο ορισμός Ποιο είναι το κριτήριο που θα μπορούσαμε να βάλουμε κάτω Ώστε να συγκρίνουμε και να πάρουμε κάποιαν απόφαση Να φτάσουμε σε κάποιο συμπέρασμα. Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού. Βέβαια εμείς αν θα πούμε ότι η Εκκλησία του Χριστού είναι μια έννοια γενικότερη, πνευματική. Είναι ένα σύνολο ανθρώπων που κάποτε στη ζωή τους άνοιξαν την καρδιά τους και δέχθηκαν τον Ιησού Χριστό. Και αν θέλουμε να είμαστε ακόμη αντικειμενικότεροι θα πούμε ότι κάποιοι από αυτούς είναι ανάμεσά μας... Κάποιοι είναι παρακοί, κάποιοι είναι κάπου αλλού. Ναι, αλλά το ερώτημα στον κόσμο παραμένει. Ποια είναι η Εκκλησία του Χριστού. Ξέρετε, ψάχνοντας την Καινή Διαθήκη, διαπιστώνουμε ότι υπάρχουν πολλοί υπενιγμοί που τίνουν να μας οδηγήσουν σε κάποιον σωστό ορισμό. Εγώ θα σας αναφέρω αυτή την ώρα τρεις ορισμούς. Τον ένα τον δίνει ο Χριστός, Τον δεύτερο τον δίνει ο Απόστολος Πέτρος και τον τρίτο τον δίνει ο Απόστολος Παύλος. Και οι τρεις αναφέρονται στην Εκκλησία του Χριστού. Όσοι διαβάζετε προσεκτικά το Λόγο του Θεού, θα θυμάστε ότι στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίων έχουμε στην πραγματικότητα την ιδρυτική πράξη της Εκκλησίας του Χριστού. Όταν ρωτάει τους μαθητές του ο Κύριος εσείς Ποιος λέτε ότι είμαι και ο Πέτρος μετά από Θεία Αποκάλυψη απευθύνεται και του λέει ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος, διαβάζουμε παρακάτω στο 16ο εδάφιο 18, εγώ συλλέγω ότι εσύ είσαι Πέτρος και επιτάφτης της Πέτρας θέλω οικοδομήσει την εκκλησίαν μου. Και πει Λεάδου, δεν θέλουσή δυσκύση κατά αυτής. Τώρα, αν γυρίσετε λίγο παρακάτω στο 18ο κεφάλαιο του κατά εκεί έχουμε έναν πρώτο ορισμό που δίνει ο Χριστός για την Εκκλησία Του, εδάφιο 20. Όπου είναι δύο ή τρεις συνοιγμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ εν το μέσο αυτόν. Ο πρώτος ορισμός. Ο δεύτερος είναι αυτός που μας δίνει ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο εδάφια εννέα κυρίως το εννέα σεις λέει στους πιστούς είστε γένος εκλεκτών βασίλειον ιεράτευμα έθνος Άγιον λαός τον οποίον απέκτησεν ο Θεός για να εξαγγείλετε τα σαρετάς εκείνου ώστι σε εγκάλεσεν εκ τους σκότους εις το θαυμαστό ναυτού φως ορισμός του Αποστολού Πέτρου και αν θέλετε και έναν τρίτο ορισμό Μα τον δίνει ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη επιστολή προς Τιμόθεων, στο τρίτο κεφάλαιο, όταν μας λέει στο εδάφιο 15, το λέει στον Τιμόθεο, αλλά σίγουρα το λέει και σε εμάς, του λέει «Σου δίνω οδηγίες για να ξέρεις πώς να πολιτεύεσαι, προσέξτε, εν το του Θεού, ώστες η εκκλησία του Θεού του ζώντος, ο στήλος και το εδραίωμα της ανηθείας». Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Και πάρα πολλές φορές διερωτόμαστε πώς θα έπρεπε να είναι η Εκκλησία του Χριστού. Γιατί έχουμε την αίσθηση ότι δεν είναι όπως θα έπρεπε. Τώρα βάλουμε κάτω αυτούς τους τρεις ορισμούς προκύπτουν μερικά πολύ ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Το πρώτο συμπέρασμα ότι η Εκκλησία του Χριστού έχει μια παγκοσμιότητα. Όλοι χωράνε μέσα. Θυμάστε φαντάζομαι εκείνο το εκπληκτικό εδάφιο στην αποκάλυψη του Αποκάλυ Στο 7ο κεφάλαιο όταν μας λέει ότι όχλος πονείς εδάφιο 9 τον οποίον ουδύσει δύνατο να ρυθμίσει εκ παντός έθνους και φιλών και λαών και γλωσσών έχει παγκοσμιότητα η Εκκλησία του Χριστού. Το δεύτερο έχει μια ιδιαιτερότητα δηλαδή δεν έχει ανθρώπινο αρχηγό. Κάνουμε λάθος πολλές φορές όταν λέμε η Εκκλησία μου, η Εκκλησία σου, η Εκκλησία του. Μία είναι η εκκλησία, είναι η εκκλησία του. Το είπε ο Κύριος. θέλω οικοδομήσει την εκκλησία μου. Και τέλος έχει και μια πολύ εντυπωσιακή μοναδικότητα. Η εκκλησία του Χριστού στην πραγματικότητα αποτελείται από ανθρώπους που τους κάλεσε ο Χριστός, θυμάστε πως το είπε ο Πέτρος, ώστι σας εκάλεσαν εκ του σκότους εις το θαυμαστό ναυτοφός, τους έβγαλε από τον κόσμο, αλλά προσέξτε κάτι, τώρα τους ξαναστέλνει στον κόσμο. Στο κατά Ιωάννην, στο πρώτο τελευταίο κεφάλαιο καθώς εμέα απέστειλε ο πατήρ και εγώ πέμπω ή μας. Αυτή είναι η Εκκλησία του Χριστού. Τώρα όμως δεν είναι αυτό το θέμα μου σήμερα. Εγώ θα ήθελα σήμερα το πρωί, αδελφοί, να επικεντρώσουμε την προσοχή μας εκείνη την πρώτη Εκκλησία του Χριστού όπως την περιγράφει ο Λουκάς, στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων. Μας δίνει εκεί στην κατάληξη των δραστηριοτήτων της μέρας της πεντηκοστής μια πολύ εντυπωσιακή περιγραφή και αν προσέξετε το στυλ το ύφος του Λουκά είναι προφανές ότι ο Λουκάς είναι ενθουσιασμένος είναι εγωιτευμένος δύσκολα συγκρατάει τον ενθουσιασμό του καθώς γράφει γιατί διαπιστώνει ότι εκείνη η εκκλησία του Χριστού η πρώτη μόλις συγκροτήθηκε έχει έναν μοναδικό βηματισμό ένα βηματισμό που καλά θα ήταν και εμείς να τον θυμόμαστε κατά καιρούς και να προσπαθούμε να τον εφαρμόσουμε στην περίπτωσή μας. Ξέρετε, ο Λουκάς για μένα τουλάχιστον είναι ιδιαίτερα εγωιτευτικός συγγραφέας. Εμένα μου θυμίζει τον Φουκυδίδη. Έχει μάλιστα και τα ιστορικά και τις δημιουργίες στις πράξεις των Αποστόλων ειδικά. Και δείτε τι λέει εδώ για την Εκκλησία του Χριστού. Ενέμενον Πράγματα. Πρώτον εν τη διδαχή των Αποστόλων, δεύτερον εν κοινωνία, τρίτον εν τη κλάση του Άρτου, τέταρτον εν τις προσευχές. Θα πει κανείς απλά πράγματα. Ναι, τα απλά πράγματα είναι σήμερα που μας λέει. Θα ήθελα αδελφοί να σας καλέσω την ώρα αυτή να σταθούμε μπροστά σε αυτήν την περιγραφή του Λουκά όσο γίνεται πιο προσεκτικά. Και για να μην πούμε πολλά κυμπερδευτούμε... Θα δείξω τρία σημεία. Θα κάνω μερικά σχόλια, πρώτα απ' όλα, για εκείνη την περίοδο, για εκείνον τον καιρό, συγκριτικά με το δικό μας. Μετά θέλω να δούμε τι ακριβώς κάναν αυτοί οι άνθρωποι που δίδασκαν. Και τέλος να δούμε τι πρόσεχαν. Το πρώτο θα το ονομάσω «Η Εποχή». Το δεύτερο θα το πω «Η Διδαχή». Το τρίτο θα το χαρακτηρίσω με τον όρο η προσοχή. Πρώτη λοιπόν η εποχή. Ξέρετε είναι κάποιοι που έχουν την εντύπωση ότι η δική μας εποχή είναι τελείως διαφορετική από κοινών. Και βέβαια από μιας πλευράς σίγουρα είναι. Από την άλλη πλευρά όμως ξέρετε τι μου κάνει η εμένα εντύπωση. Μόλις γίνουν οι Απόστολοι του Χριστού και Κυρίττου το Ευαγγέλιο αμέσως η πρώτη αντίδραση των ανθρώπων γύρω τους είναι Και ηρωνία και περιφρόνηση. Όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα. Αν δείτε στο εδάφιο 13... χλεβάζοντες έλεγον είναι μεστή από γλυκίνινων. Έτσι δεν γίνεται και σήμερα καμιά φορά. Επομένως η εποχή δική μας... Να μην νομίζουμε ότι είναι τελείως αλλιώτικη εποκίνη. Βέβαια την εποχή δεν υπήρχαν χρηματιστήρια να κατρακυλήσουν... Δεν υπήρχαν τράπεζες να φαλήρουν. Αλλά ξέρετε, ο άνθρωπος είναι πάντα ο ίδιος. Θυμάστε, υποθέτω, όσοι διαβάζετε το Λόγο του Θεού, εκείνη την πολύ εύστοχη παρατήρηση που κάνει ο Ιάκωβος στο πέμπτο κεφάλαιο της επιστολής του, στο εδάφιο 17, που λέει στους αναγνώστες του, ο Ηλίας ή το άνθρωπος, άνθρωπος ομοιοπαθής με εμάς. Βέβαια ο Ηλίας ήταν ένας μεγάλος προφήτης, αλλά λέει ο Ιάκωβος, κοιτάξτε σαν και εμάς ήταν και αυτός και θα έλεγα και εγώ και αυτοί που ενέμενων ήταν σαν και εμάς. Τώρα να δούμε λίγο τη δική μας εποχή σε σύγκριση με εκείνη την εποχή. Το πρώτο που θέλω να τονίσω είναι αυτό που θα το πω εγώ ο ρομαντισμός μας. Ξέρετε έχουμε μια ρομαντική αντίληψη για εκείνη την εποχή. Έχουμε την εντύπωση ότι τότε ήταν όλα ωραία και καλά. Η πιστή του Χριστού ήταν άψογη. Έλαγα τις προάλλες ότι εξαρτάται από ποια πλευρά βλέπουμε τα πράγματα. Εάν διαβάσετε το 16ο κεφάλαιο της προσδρομέους επιστολής, όταν ο Απόστολος Παύλος τέλει τους χαιρετισμούς τους σε καμιά τριανταριά πιστούς, Θα πείτε βρε αυτός ο Παύλος τι τυχερός άνθρωπος ήταν. Είχε γύρω του ανθρώπους τον ένα καλύτερο από τον άλλο. Όλο θετικά σχόλια, όλο επένους. Δεν είναι έτσι. Και αυτοί ήταν άνθρωποι ομοιοπαθείς με εμάς. Αλλά ο Παύλος είχε μάθει να βλέπει την καλή πλευρά καθενός. Τώρα το πρόβλημα με εμάς καμιά φορά είναι ότι βλέπουμε την κακή πλευρά καθενός. Γιατί λέω ότι έχουμε ρομαντική αντίληψη. Γιατί ξεχνούμε μερικά πράγματα. Κοιτάξτε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην δεύτερη επιστολή προς Κορινθίους για την εκκλησία της Κορίνθου που βέβαια δεν ήταν υποδειγματική αλλά εμπάσεις περιπτώσεις στο 12ο κεφάλαιο, εδάφιο 20 «Φοβούμε μήπως ελθών δε σας ευρώπιους θέλω μήπως είναι μεταξύ σας έρηδες, ζηλωτυπίε, θυμί μάχε, καταλαλίε, ψιθ Δεν ήταν καλύτεροι εκείνοι από εμάς. Το πρώτο ο ρομαντισμός μας. Το δεύτερο, ο συλλογισμός μας. Το είπα και πριν, κάθε πιστός του Ιησού Χριστού έχει πολλές ωραίες πλευρές. Ξέρετε πώς το διατυπώνει ο Απόστολος Παύλος, την πρώτη επιστολή επιστονή προσκοριστή, στο ΙΕ κεφάλαιο εκείνο, το περίφημο κεφάλαιο περί της Αναστάσεως, μιλάει για τον εαυτό του, εδάφιο δέκα, Χάρη τη Θεού είμαι ό,τι είμαι. Είναι η χάρη του Θεού, αν δεν ήταν η χάρη του Θεού, αλλήμονό μας. Το πρώτο συλλογισμός μας, το πρώτο ρομαντισμός μας, το δεύτερο συλλογισμός μας, το τρίτο, ο χριστιανισμός μας. Δηλαδή, τι τέλος πάντων, τι είδους χριστιανοί είμαστε. Ξέρετε, ο χριστιανός δεν κρίνεται από εκείνα που είναι εξωτερικά φαινόμενα, που καμιά φορά μπορεί να λάμπουν, αλλά κρίνεται από την παρουσία και τη δράση του Αγίου Πνεύματος μέσα στην καρδιά του, όταν ήταν αυτή είναι η ουσιαστική. Όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στους Κορινθίους την πρώτη επιστολή στο δεύτερο κεφάλαιο και τους θυμίζει, Πώς ήρθες αυτούς. Κοιτάξτε τι λέει εδάφιο 4. Ο λόγος μου και το κηρυγμά μου δεν εγίνοντο με καταπιστικούς λόγους ανθρωπινής σοφίας αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Γιατί. Για να είναι η πίστης ασουχής της σοφίας των ανθρώπων αλλά για της δυνάμεως του Θεού. Είναι τέτοιος άραγε σήμερα ο χριστιανισμός μας. Το πρώτο, η εποχή. Το δεύτερο, η διδαχή. Κοιτάξτε ποιο ήταν εκείνο το εντυπωσιακό γνώρισμα αυτή της Εκκλησίας του Χριστού της Πρώτης, στο οποίο σταματάει γοητευμένος ο Λουκάς. Και εν έμενον εν των Αποστόλων. Το ρήμα «εμένο» σημαίνει «μένο σταθερά», «μένο συνεχώς», Αυτό βέβαια είναι ρήμα που χρησιμοποιεί ο Βάμβας. Το αρχείο κείμενο λέει ίσαν προς καρτερούντες. Δηλαδή είχαν κολλήσει απάνω σε αυτό και είχαν μέσα τους και άγιες προσδοκίες. Η διδαχή. Το πρώτο και βασικό γνώρισμα εκείνης της Εκκλησίας. Γιατί πρώτο. Γιατί ήταν το πιο σημαντικό. Ξέρετε εκείνη τη μέρα της πεντηκοστής τι έγινε στην πραγματικότητα. Το Άγιο Πνεύμα άνοιξε ένα μεγάλο σχολείο και έβαλε μέσα 12 δασκάλους και τρεις χιλιάδες μαθητές και ενέμενον εμ εν τη διδαχή των Αποστόλων. Εμένα μου κάνει εντύπωση ότι ο Απόστολος Παύλος όταν πάλι μιλάει στους Κορινθίους στην πρώτη επιστολή στο τρίτο κεφάλαιο κοιτάξτε τι τους λέει στο εδάφιο 1 Εγώ αδελφοί δεν η δινήθηνα λαλίσω προς εσάς ως προς πνευματικούς αλλά ως προσαρκικούς, ως προς εν Χριστώ γάλα σας επότισα και ουχίστερε αν τροφήν διότι δεν η δινάστατη να δεχθείτε αυτήν Όταν δεχτεί ένας άνθρωπος τον Ιησού Χριστό πρέπει να τραφεί πρέπει να μείνει στην διδαχή των Αποστόλων πρέπει να είναι προς καρτερών εν διδαχή Το ίδιο περίπου λέει και ο Πέτρος στην πρώτη επιστολή του, στο δεύτερο κεφάλαιο, στο εδάφιο 1. Απορρίψαντε σπάσαν κακίαν και πάντα δόλων. Επιποθήσετε ως νεογέννητα βρέθη το λογικόν άδολον γάλα, δια να αυξηθείτε δι' αυτού. Γι' αυτό ενέμενον εν τη διδαχή των αποστόλων, γιατί έπρεπε να αυξηθούν. Είναι τραγωδία όταν γεννηθεί ένα παιδάκι και περνάνε οι εβδομάδες και περνάνε οι μήνες και περνάνε τα χρόνια και μένει τόσο που ήταν. Και αυτή είναι η τραγωδία μερικών πιστών σήμερα, ότι μένουν αυτοί που ήτανε. Τώρα, δείτε μερικά χαρακτηριστικά αυτής της διδαχής. Το πρώτο χαρακτηριστικό είναι αυτό που θα το πω εγώ, η αποστολικότητα. Δηλαδή, δάσκαλοι σε εκείνο το σχολείο ήτανε μόνο η Απόστολοι. Ενέμενον εις τη διδαχή των Αποστόλων. Και ξέρετε κάτι... Λέει ο Παύλος στην Προσεφεσίους ότι υπάρχει, υπάρχουν κάποια χαρίσματα που έδωσε ο Κύριος στην Εκκλησία του και αναφέρει τους Αποστόλους, τους προφήτας, τους ποιμένας, τους διδασκάλους. Απόστολοι τέτοιοι όμως ήταν μόνον εκείνη, δεν υπάρχουν άλλοι σήμερα. Στο ένατο κεφάλαιο, στο θήτα, της επιστολής προς Κορινθίους και πάλι ο Απόστολος Παύλος υπερασπίζεται την δική του αποστολικότητα δείτε τι λέει εδάφιο 1 δεν είμαι Απόστολος δεν είμαι ελεύθερος δεν είδον τον Ιησούν Χριστόν τον Κύριον ημών δεν μπορούσε να είναι Απόστολος ο Ιωσδήποτε δεν μπορούσε να διδάσκει οποιοςδήποτε ήταν αυτή που είχε διαλέξει ο Κύριος αυτή θα ήταν η Απόστολη Αυτωνόν την διδαχή έπρεπε να μάθουν οι πιστοί Και αν τότε ήταν παρόντες σωματικά ενώ σήμερα δεν είναι Έχουμε σήμερα αυτά που γράψανε ώστε μόνο αυτά πρέπει να αποτελούν Την διδαχή της Εκκλησίας του Χριστού Αν θέλει να είναι Εκκλησία και αν θέλει να είναι του Χριστού Μην ακούτε αυτούς που σας λένε Ότι υπάρχουν και Απόστολοι άλλοι μετά από αυτούς Απεσταλμένοι ίσως Κύριοι και εσείς του μηνύματος του Ευαγγελίου ίσως αλλά αυτοί ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και μόνον. Το πρώτο λοιπόν η Αποστολικότητα. Το δεύτερο η αντιφατικότητα που καμιά φορά παρουσιάζουν τα δικά μας λόγια. Δηλαδή ακούω καμιά φορά και μου λένε ξέρεις άμα γεμίσεις με πνεύμα Άγιον από εκεί και η ανθρώπινη λογική πάει στην άκρη. Γιατί πάει στην άκρη ανθρώπινη λογική. Πού το λέει αυτό ο Λόγος του Θεού. Θυμάστε ποιος ήταν ο κύριος τίτλος που ο Κύριος απέδωσε στο Πνεύμα το Άγιο στο 16ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννην Ευαγγελίου όταν ο Κύριος προλέγει στους μαθητές του ότι μετά την αναχωρησή του θα έρθει άλλος παράκλητος κεφάλαιο 10 ο του κατά Ιωάννην εδάφιο 13 λέει εκεί ότι Όταν έλθει εκείνος το πνεύμα της αληθίας Θερή σας οδηγήσει εις πάσαν την αλήθεια Επομένως η δίδαχοι πρέπει να είναι η αλήθεια του Λόγου του Θεού και μόνον Και βέβαια για την ανέβρεση της αλήθειας του Θεού πολλές φορές Χρειάζεται σημαντικός διανοητικός σκόπος Το πρώτο η αποστολικότητα, το δεύτερο η αντιφατικότητα, το τρίτο η επιπολαιότητα. Αυτή η επιπολαιότητα που παρατηρείται σήμερα πολύ συχνά, μεταξύ των πιστών ή αυτών που λένε πως είναι πιστή. Μία αντίληψη καταστροφική για το λόγο του Θεού. Ο καθένας δίνει τις ερμηνείες του. Ερμηνείες βάλιστα που στις πιο πολλές περιπτώσεις είναι λάθος. Μου είπανε μια φορά, ξέρεις όπως ο Θεός ενέπνευσε εκείνους τους Αποστολούς και γράψαν αυτά που έχουμε στα χέρια μας, μπορεί να εμπρεύσει κάποιους άλλους σήμερα να γράψουν κάτι άλλο. Και ρωτάω εγώ, γιατί να γράψουν κάτι άλλο. Τι θα είναι αυτό το κάτι άλλο, άραγε. Εγώ ανοίγω στην δεύτερη επιστολή προς τη και διαβάζω εκεί ο Απόστολος Παύλος, λέει κάτι το οποίο είναι απάντηση σε αυτού του είδους της... Ετειάσεις, λέει στο εδάφιο 16 ότι όλη η γραφή είναι θεόπνευστος, ωφέλιμος, προς διδασκαλία, προς έλεγχον, προς επανόρθωσιν, προς εκπαίδευσιν, δι' να είναι τέλειος ο άνθρωπος του Θεού. Αφού λοιπόν είναι τέλειος με όλα αυτά, γιατί να υπάρξουν επιπρόσθετα, να κάνουν τι, να κάνουν τελειότερο τον τέλειο, αυτό είναι λάθος. Το πρώτο η εποχή, το δεύτερο η διδαχή. Το τρίτο και τελευταίο η προσοχή. Δηλαδή αν σήμερα λέμε δεν υπάρχουν τέτοιου είδους Απόστολοι έχουμε παρά αυτά στα χέρια μας την διδαχή τους που μας κληροδοτήθηκε στα κείμενα που ο Θεός τους έχει εμπνεύσει να γράψουν και τα γράψανε για μας. Πού λέγε μια μέρα κάποιος, μα ξέρεις κάτι, όταν μαζεύτηκαν εκείνοι οι παλιοί πιστοί εκεί και αποφάσισαν ποιος θα είναι ο κανόνας της Καινής Διαθήκης, με την απόφαση τους δώσανε κύρος σε ορισμένα γραπτά και όχι σε κάποια άλλα. Και του είπα εγώ κάνεις λάθος, το κύρος υπήρχε, απλώς το ανεγνώρισαν δημόσια. Αυτή ήταν η διαφορά. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι εδώ στην δεύτερη επιστολή προς τη Μόθεο, στο εδάφιο που διαβάσαμε μόλις τώρα, υπάρχει και μια ακόμη μικρή λεπτομέρεια, η οποία έχει μεγάλη σημασία όμως. Λέει στο εδάφιο 14 ο Παύλος, «Σοι μένε εις εκείνα τα οποία έμαθες και επιστόθης, εξεύρων παρατήνως έμαθες». Επομένως αδελφοί, χρειάζεται προσοχή. Και οι άνθρωποι εκείνοι της πρώτης εκκλησίας του Χριστού των Ιεροσολύμων Ήσαν προσκαρτερούντες. Θέλω μια δύο παρατηρήσεις ακόμα να διατυπώσω και θα τελειώσω. Η πρώτη παρατηρήσή μου, θα της δώσω τον τίτλο «Η Ιστορία». Ξέρετε, η ιστορία μας διδάσκει, και αν θέλετε κάντε μια έρευνα και θα το διαπιστώσετε, ότι η εκκλησία του Χριστού ήταν σωστή και ευλογημένη μόνον όταν ενέμενε εν τη των Αποστόλων. Όταν έφευγε από εκείνη, η πνευματική καταστροφή ήταν άμεση. Ξέρετε, εμείς οι Ευαγγελικοί Χριστιανοί είμαστε ευγνώμονες τον Θεό για τους μεγάλους Ευαγγελικούς μεταρρυθμιστές του 16ου αιώνα. Τον Λούθυρο, τον Καλβίνο και όλη την άλλη συντροφιά. Στην πραγματικότητα τι αυτοί. Αυτοί κάνανε ένα πράγμα πάρα πολύ απλό. Είπαν στους πιστούς, αν θέλετε να είμαστε πιστοί του Ιησού Χριστού πρέπει να εμείνουμε στη διδαχή των Αποστόλων και μόνον. Επομένως, είπανε, πετάξτε πέρα ότι πρόσθεσαν οι 16 αιώνες μέχρι σήμερα και κρατήστε εκείνο που αποκάλυψε ο Θεός τον πρώτο αιώνα στους Αποστόλους Του και το έχουμε γραμμένο, δεν χρειάζεται κόπος να το βρούμε. Το πρώτο λοιπόν η ιστορία και βλέπετε εδώ όταν ο Απόστολος Παύλος γράφει στον Τιμόθεο και του εφιστά την προσοχή πάνω όλα αυτά του λέει κάτι άλλο ότι εσύ Τιμόθε γνωρίζεις από βρέφους τα Ιερά Γράμματα τα δυνάμενα να σε σοφίσωσιν η σωτηρίαν. Το πρώτο λοιπόν η ιστορία. Το δεύτερο η απορία που ακούγεται συχνά ακόμα και μεταξύ μας. Τι είναι εκείνο που χρειάζεται σήμερα η Εκκλησία του Χριστού Άκουσα μια φορά και όχι μόνο μια φορά Χρειάζεται λέει σήμερα η Εκκλησία του Χριστού Μια καινούργια πεντήκοστη Μια φορά είχα ακούσει και κάτι άλλο Έγραφε κάποιος Τι ωραία θα ήταν αν σε κάθε ανθρώπινη γενιά Γεννιόταν ο Χριστός Σε κάθε γενιά Αυτά είναι ανθρώπινες ανοησίες Γιατί ο Χριστός γεννήθηκε Έκανε έργο ολοκληρωμένο και μας το προσφέρει Γιατί να ξαναγεννηθεί Γιατί τη μέρα της Πεντηκοστής στο Πνεύμα του Άγιου του Θεού Ο άλλος παράκλητος κατέβηκε και είναι μαζί μας Γιατί να ξανακατέβη Να γιατί λέω ότι πολλές φορές Διατυπώνουμε προτάσεις σκέψης που δεν λένε τίποτα. Δείτε τι γινόταν σε εκείνη την Εκκλησία. Αυτή μεν ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων, ο δε Κύριος προσέθεται καθημέραν εις την Εκκλησία τους σωζομένους. Πρώτο λοιπόν η ιστορία, δεύτερο η απορία, τρίτο πάρα πολύ μοντέρνο. Η εμπειρία. Να δοκιμάσουμε, να νιώσουμε Λένε μερικοί ζούμε στην εποχή που πια τα πράγματα έχουν αλλάξει Τώρα δεν μας ενδιαφέρει τόσο η γνώση Μας ενδιαφέρει τι νιώθουμε Πώς περνάμε Συγκεντρωνόμαστε στην εκκλησία να αισθανθούμε Θυμάστε εκείνον τον Φίλιππο, τον μαθητή του Χριστου Κύριε δείξονιση μας τον Πατέρα και αρκίηση μας Ο πρώτος που ήθελε εμπειρίες Ήθελε Θεοφάνια ήθελε να πάει στους φίλους του και να πει να δείτε τι έγινε χθες είδαμε τον πατέρα θυμάστε τι του λέει ο Κύριος τόσον καιρό είμαι με θυμών και ακόμα δεν με γνώρισες Φίλιππε είχε κάνει ένα μοιραίο λάθος ο Φίλιππος δεν είχε καταλάβει ποιος ήταν ο Χριστός ακόμα περισσότερο δεν του έφτανε ο Χριστός ήθελε και κάτι παραπάνω Και φοβάμαι ότι υπάρχουν σήμερα μερικοί πιστοί του Χριστού που θέλουν κάτι παραπάνω, γιατί δεν τους φτάνει ο Χριστός. Να γιατί λέω αδελφοί, ότι εκείνη η πρώτη εκκλησία του Χριστού είναι ένα υπόδειγμα για όλους εμάς. Ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων. Μα μοιάζει καμιά φορά να είναι λίγο πενιχρό αυτό. Δεν είναι καθόλου πενιχρό, είναι πληρέστατο. Πιάστε στα χέρια σας το λόγο του Θεού, διαβάστε τον. Αλλά... Διαβάστε τον με τον ίδιο ενθουσιασμό που γράφει εδώ ο Λουκάς. Ο Λουκάς γράφει και πένα πετάει. Ενέμενον εν τη διδαχή των Αποστόλων και ο Κύριος. Αυτή ήταν η εκκλησία. Και σήμερα αυτή είναι η εκκλησία. Σήμερα το πρωί εδελφοί, το πνεύμα του Θεού θέλει να αγγίξει τις καρδιάς μας. Θέλει να μας θυμίσει ο Κύριος μερικά απλά πράγματα. Ενέμενον, εν τη διδαχή των Αποστόλων. Ακριβώς το ίδιο πρέπει και μπορούμε να κάνουμε και εμείς, γιατί την έχουμε στα χέρια μας τη διδαχή των Αποστόλων. Και δείτε, είναι πραγματικά ενθουσιασμένος ο Λουκάς. Εδάφιο 47, ο Δε Κύριος, προσέδεται καθημέραν εις την Εκκλησία τους Σωζωμένους. Πέμπτο κεφάλαιο, εδάφιο 14, Και προς ετήθεν το μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριο πλήθει ανδρών τε και γυναικών. Και επίσης κεφάλαιο γιώτα αλφα εδάφιο 21. Και πολλοί πλήθως πιστεύσαντες επέστρεψαν εις τον Κύριον. Ας είτε το πνεύμα του Θεού αδελφοί που θα αγγίξει τις καρδιές μας. Για να μάθουμε απλά αλλά ουσιαστικά να εμένουμε εν τη των Αποστόλων. Ας προσευχηθούμε. Πατέρα μας ουράνιε σε ευχαριστούμε μέσα από τις καρδιές μας γιατί σήμερα το πρωί και πάλι το πνεύμα το δικό σου μέσα από τον Άγιο Λόγο σου ήρθε να αγγίξει τις καρδιές μας Σε ευχαριστούμε γιατί αυτά που εσύ προνόησες να υπάρχουν μέσα στον Άγιο Λόγο σου είναι μεγάλα, είναι θαυμαστά αλλά είναι και τόσο απλά ώστε να μπορούμε ακόμα και εμείς να τα καταλάβουμε. Κυρία μας παρακαλούμε την αλήθεια τη δική σου μέσα στην καρδιά μας εσύ σχολίασέ την με το πνεύμα σου. Μην αφήσεις κανένας από εμάς να μείνει αδιάφορος, κρύος. Αλλά κάνε η επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος να βρει ανταπόκριση, να παραγάγει καρπό, να υπάρξει αποτέλεσμα μόνιμο, σταθερό, ευλογημένο για τη δόξα του Χριστού. Καθώς κύριε σε λίγο θα φύγουμε, παρακαλούμε εξακολούθησε να δουλεύεις εσύ μέσα σε καθέναν από εμάς, διδάσκοντας, Διορθώνοντας, επισημένοντας, ελέγχοντας, αλλά κυριότατα ευλογώντας. Άκουσε κύριε παρακαλούμε τη δέηση και την παράκλησή μας. Την ώρα αυτή συγκεντρωμένη στον όνομα του Χριστού. Όλοι μαζί λατρεύουμε το Άγιο Σου, προσκυνούμε το Μεγαλείο Σου. Παρακαλούμε κύριε άκουσε τη δέηση μας, καθώς ζητούμε η χάρη του Κυρίου Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος να είναι και να μένουν μαζί μόλους εμάς και τώρα και πάντα. Αμήν. Αμήν. Να ψάλλουμε, εδελφοί, κλείνοντας τον ύμνο 287. Όσότερ υπερέχει αληθώς εις η αγάπη πανταλογισμών αλλά εκ ψυχής επί ποθοθερμός την έκταση ναυτής και των βαθμών να αντιληφθώ. 287 ο Απόστολος Παύλος στους Θεσσαλονικείς Αυτός δε ο Θεός της ειρήνης ήθε να σας αγιάσει ολοκλήρως και να διατηρηθεί ολόκληρον το πνεύμα σας και η ψυχή και το σώμα αμέμπτος εν του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού πιστός είναι εκείνος ως τη Ως της και θέλει εκτελέση. Αμήν.